Έλα, ρε, η Αποστόλη δανοκούνε εδώ. Έχουμε να τα πούμε και εδώ. Ναι, τι έγινε, τι συνέβη. Μακού, μάλλον θα κάνουμε κι άλλο καιρό να τα πούμε. Ανέλπιστο. Καλημέρα, <σχε> ανέλπιστο. Εσύ, <σχε> κύριε Πρωθυπουργέ. Έλα, εγώ είμαι ο κύριο Πρωθυπουργό. Με την πρώτη παλουργά, Χιονάτη. Ναι, ναι. Χαίρετε τη Εσπέρα. Χαίρετε τη Εσπέρα. Χαίρετε τη Εσπέρα, πώ την έχετε. Πώ έχετε. Καλώ. Εγώ μάλακα καλό έχω. Εγώ μάλα καλό έχω σήμερα. Εσύ. Εσείς... Μαλακά κι εγώ σα. Μαλακά σα. Στο σα. Ηράκλειο πότε είσαι, 13 και πού 13 κάπου. Κάπου. 13 δεν ξέρω πού. Θα... 13 ξέρω εγώ τώρα. Σε έχω δει στα λοιπάσματα στον πυρεά και το κύτταρο με τον Άρθηκα τότε που. Με το Άρθηκα. Το είχε κουράσει πολύ το χέρι. Ε, δεν το αφήνω κι εγώ. Δεν αφήνω μένα να το Δεν πάει καμία μέρα χαμένη. Έτσι. Είμαι και τι έγινε. Ε, ε, ξέρω, κολογράμμες... το διάλο, πια, <Κι> τι έχετε και εσεί έχετε. Φωνική. Εγώ είδα έχουμε, μάτω, Να το πω, Πρεζάκια. Από την πρέζα, πρέζα για καρέκλα έχουν. Ε, κανονικά, δεν έχουν πάρει. πάρει τίποτα, Μιλάμε, η, η καρέκλα είναι πρέζα που λέει και ο, Μητσοτάκης. ο, Μητσοτάκης ο καλός, όχι Ελά, πώ το λέξανε. Τι κάνει, ρε φιλέ. Στη Θεσσαλία, εδώ καλά είμαστε. Ήθελα πρώτα να κάνουμε μια επισήμανση. Τώρα, τελευταία μου ήρθε πολύ σκατήλα η καρδίτσα. Και τελικά αποκαλύφθηκε η βρονιά του που είχε πει. Και λέω, ρε φιλέ, πώ γίνεται η καρδίτσα που έχει τόσου ανθρώπου χωρί δουλειά, χωρί τίποτα, για να βγάζει τέσσερι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά από τη Σκατήλα και την Ευρωβιά, κατάλαβα ότι τα τρία δι χρόνο μοιράζονται και στου κατιάριδε τη Θεσσαλία. Κάποιου συγκεκριμένου. Δεύτερον, όσον αφορά του Εβραίου, του Ιονίου. Οι μισθέ με του Παλαιστίνιου. Ήθελαν ξερα, δεν διδάχτηκαν ιστορία. Δεν είδαν ότι οι παππούδε τραβήξανε από κάποιου άλλου τρελού φασίστε τα ίδια και τα ίδια και χειρότερα. Μάλλον δεν διδαχτήκανε. Αποστολή. <Δι> ναι, ναι. Η γιότα από πάτρα. Έλα, γιότα. <Τι> ή κανεί. Καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω, πότε θα μα έρθει στην πάτρα. <Τι> ήρθα στην πάτρα. Πότε. Τι πότε, Μωρή, βρήκα ένα δίμηνο, δεν ήρθα. Ε, θυμάμαι, ναι. Δεν ξέρω αν άκουσα κιόλα. <Τι> Άλλο αν άκουσε. Εγώ ήρθα πάντω στην πάτρα και είχα χρόνια να έρθω. Πολύ, <Ταλή> αι. Ακόμα του κεφαλίου σου έκανε. Δεν θα ξανάρθει. <Τι> Στη ζωή μου, μπορεί να ξανάρθω. Όχι, δεν ξέρω, στην πάτρα. Ναι, στην πάτα λέω. Ναι, θα έρθω, θα έρθω κάποια στιγμή. Μα βο Που τη σημαία, την πατσαβούρα. Μια πατσαβούρα εκεί, και να πει τώρα ότι Ας. ήρθα πάνω στην Ακρόπολη να απλώσω τα πανιά. Δεν έχει κανένα νόημα. Πολύ πατσαβούρα. Πολύ πατσαβούρα. Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Ναι, γεια σου απόστολαι. Γεια σου φίλε. Θα ήθελα να κάνω μια αποκατάσταση τη αλήθεια. Και γιατί δεν την κάνει. Να εισφαίρω δηλαδή και εγώ στο δημόσιο διάλογο. Ήσφερε. Και άλλε τέτοιε χαζομάδε. Πε, ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία. Η εκπομπή Ελληνοφρένια παρουσίασε την τώρα ότι τα είχα κοροϊδεύει τον Κυριακό. Στούκα είναι το παιδί, κόπανο είναι. Ναι, τ' είχα απο... ζάτορα, ντε. Του... Παραπλανούν, παιδί μου, και παραπληροφορούν σε παρακαλώ. Εμένα θα πει. Τέλο πάντων, πριν από μια εβδομάδα έλεγε τώρα κάποια πράγματα για τον Κυριακό. Πριν όμω από πολύ καιρό, τι έλεγε. Τι έλεγε? Ξέρει την Αμερική με δούλη. Ο Μιτσοτάκη έχει ένα μεγάλο προσόν. Είναι ίσω ο μόνο Ευρωπαίο ηγέτη, ο οποίο ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Α. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μιτσοτάκη. Με δούλη. Γερμανία με δούλη την ξέρει. Με δούλη και ξέρει και την Ελλάδα με δούλους Αμερική με δούλη, Ελλάδα με δούλους Πολύ σωστά. Με μισθούς Μπορείς. καμία σχέση με τι άλλε χώρε και υποχρεώσει πολύ πιο ακριβέ από τι άλλε χώρε. Ναι, ναι. Ε, εντάξει, αυτά πάνε μαζί. Αυτή ήταν η προσφορά μου και επίση το έκανα με σκοπό να ακουστε τη Δευτέρα. Όπω κάνει η Λουκά. Μπράβο. Όχι, μπράβο, φίλε. σαν προσφορά δεν είναι και κάτι, απλά στο λέω. Τέλο δεν πειράζει. Ναι, ναι. Να ε, σε ε, καλά, ε, πάντως. Εμένα μου άρεσε. Σε αυτό το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Καλησπέρα, πώ το λέτε. Καλησπέρα, friend. Ο ένα και μοναδικό σοβιετικό παρκούδο σε κάλεσε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, από τώρα έχω μια ιδέα πώ θα πατάξουμε την φοροδιαφυγή μια για πάντα. Πάπα, για πε. Λοιπόν, θα βγάλουμε όλου του υπαλλήλου ελεύθερου επαγγελματίε. Οπότε δεν θα έχουν ούτε αναρωτικέ, ούτε εργασιακά δικαιώματα, ούτε τίποτα. Α, ωραίο. Δεν θα γίνουν νόμιμα, έτσι. Σωστό, ούτε κρατήσει, μαλακίε, μετά ούτε συντάξει θα πάρουν ό,τι είναι να πάρουν και για έξω την πόρτα. Ούτε δώρα, έτσι. Όχι, δεν πει το Ωραίο, ωραίο. Νομιμα. ωραίο. Έχει μπει ο Μητσοτάκι μέσα σου, αλλά Ναι, ναι, το. Ναι, σωστό. διορισμένη Λουκά. Εάν ακούσεις αυτό, πάρε τηλέφωνο και τοποθετήσου για ντεγκρες, αλλιώς είσαι στο παστόκ όλη μαζί. Για να τοποθετηθεί, ε, ναι, ναι. εννοείς για το όνομα του ντεγκρες, ή για τον τη φάση. Για τον έτσι όλη τη φάση να Όσου γκέι, ανώμαλε, βλάκα, ηλίσια. Τι άλλο ραντάρα έχεις, μόλις σε αμέσως Τώρα είχα έναν που σε έβριζε. Είσαι το τέλος. Τώρα, τώρα είχα έναν που σε έλεγε εξόλεις και προόλι. Αρχοπούμουν, είσαι γκέι ρε, άρρωστος, ανώμαλος. Τι είναι βρισιά, είναι αυτό. Διασραμμένο. Δεν είσαι συμπεριληπτική, κάποιοι είμαστε και ανώμαλοι, ναι. Γκέι, και διαστροφικός Δεν είμαι διαστροφικός, <ς> είμαι σεξοπορνοδιαστροφικός Αλλά, πού να πει σύνθετη λέξη τώρα Τα έχεις ξεχάσει αυτά από τα φιλόλογος Μόρα <το> ένα διόν σου, Αλίτη Αλίτη Αλίτη Αλίτη δίχως αγάπη Δίχως στεφάνι και δίχως σπίτι Αλίτη με στη μανιά Του βοριά Μικροσπουργίτη παλιά Αυτά hey, είναι για κακό. Hey, άλλα oh. με έχει βάλει με εγγραφή είσαι εσύ. Το, τέλος, Το έτοιμο, είμαι σίγουρο. Πήρε ένα και είπε, Σκάσε με οριλούκα να Πήρε ένα και είπε ότι είσαι και δεν, θα ζήσεις, ρε, και δεν θα να δεις Να σε ρωτήσω κάτι Ελένη δι, δι, Ελένη δι, δι, μου είπανε ότι έχεις κανάλι στο YouTube Ισχύει ότι είσαι καναλάρχησα Σκάσε μωρί και μίλα τούσουρε, Λέγε μωρί έχεις κανάλι στο YouTube τούσουρε, ανώμαλε, Είναι censored, τι είναι uncensored τούσουρε. Δείχνεις στήθια ή τίποτα ψόφιο είναι σαν... Με τριγωνάκια και αστεράκια Δεν αξίζει να δεις ρε Έχεις και only fans δι, Να να δει το κατάλαβε Να ξύζεις να δεις εσύ Όσο ζω θα μπαίνω στο youtube να σε ψάχνω και θα κρατάω ένα χαρτομάντυλο στο ένα χέρι άλλη, Και το ποντίκι στο άλλο Λοιπόν, στο λέω, κάτω εικόνα, σκέψτε του και τα ξαναλέμε, γεια Φτού μου, φτού μου σάλια, δες μου σάλια Ξύλο μπορείς, ξύλο, Μαστιγές, θέλω Βουρδουλιέ, ρίξε με το φούρδουλα, Κα... πέρναμε πριν ο Κορδέλα ρερ. Δεν ξέρει να μιλείς... δεν ξέρει να φτιάχνεις, άσε τώρα, και ούτε να φτιάξεις και τον άλλο, πάρα τα μεσιά. <σ honorary> Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Κυριανάκη στην Πέμπτη στην Καντόνα. Είπε δηλαδή ότι το τελευταίο νομοσχέδιο που δουλεύει η Uber είναι του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Συμφωνώ. Ο Τσίπρας ήταν εδηλό και άτολμο. Γι' αυτό και τώρα ακούγεται. Οπότε η αντιπολίτευση, αν με το καλό ξεκουμπιστεί ο Μητσοτάκη, θα πρέπει να διώξει την Uber τελείω από τη χώρα. Δόξα το Θεώ, ελληνικά ταξί υπάρχουν, ελληνικέ εταιρείε υπάρχουν, γιατί τα λεφτά να μα πηγαίνουν στην Αμερική ή στη Γερμανία. Κατανάησε το τέλος σου, παλιοκουμούνη βρωμιάρη, κατανάησε! Μην μου τα λες, εμένα φτιάχνουμε; ε. Εμείς οι ανώμαλοι φτιανόμαστε και με τέτοια. Ακουμπαρμπαγιόδι, μπαρμπαγιόδι κανότα! Αααα, έκοψε καπή, στρυπάει. Ήτανε που ήταν έτοιμο. Να σου πω λίγο τώρα, παίζουμε μου για το youtube, για το κανάλι σου για να σε ακολουθήσει κόσμος. Σας γράφω συνέχεια στο Twitter εναντίον Τι έχουν τα ραδίκια δεν καταλαβαίνω Τέλος πάντων ε, Πες μου λίγο τώρα έχεις κανάλι στο YouTube που μου είπανε Βρωμιάρι ρε, έχω πόλεμο εναντίον σ' αδρε Σιγά το πόλεμο Βρωμιάρι γκέι παλιαδερφή παλιαδερφή Έλα βρε Ελένη να τα βρούμε κάποια στιγμή Κάπου λίγο ειρήνη Έχω πόλεμο εναντίον Εντάξει ξέχασε τα αυτά έχεις πόλεμο έχεις πόλεμο Να σου δώσω ένα πόλεμο. Με τον άλλο εμένα μου μόνα έτσι. Μοναδική παγωνίδια. Άι, <Εί> μωρή τώρα, θε ένα <κατωστάριο> ο τώρα, έλα. Ε, τον δώδεκα μου στον καναπέρε που είσαι. Ε, σου και στην καρέκλα ανάποδα, με τα πόδια πάνω. Είμαι η μοναδική δική είμαι συνέχεια έξω. Και εσύ τόρμα, να με προσβάλλει, ρε. Άι, σε βλάκα, ηλίση, ένα, <ΛΛυ> σ ένα σ αλήτης, Μια παλιά δε. Θα Είτε, μου πεις τώρα για το YouTube ή όχι, τσάμπα σακούω Σε ένας καραγκιόδι, σε ένα γελίδιο Ε, για τώρα Έλα, Αποστόλη, ξέχασα για τον Κυρανάκη. Η Uber ήρθε στην Ελλάδα το 2012 με κυβέρνηση Σαμαρά. Και μάλλον ο Υπουργό Μεταφορών ήταν ο Αντιδάκη. Τότε ξεκίνησε στην Ελλάδα. Εντάξει, απλά ο Τσίπρα μετά άλλαξε το νομοσχέδιο. Αυτά για να μην τα ξεχνάνε. Να είναι καλά ο κύριο Τσίπρα. Και α δώσουμε στο Υπερταμείο όσα θέλει. Η δημιουργία του νέου Ταμείου Αξιοποίηση Δημόσια Περιουσία δίνει τη δυνατότητα ξεπουλήματο τη δημόσια Περιουσία. Εγώ το ταξί τα ίδια όλα. άλλο αυτό. Να διώξει την Uber μόνο και μετά ό,τι θέλει στο Υπερταμείο. Να μα Πάρει και τα σπίτια μετά. Ας δώσει στα φαντς ό,τι θέλει. Ο πράσμα μας οφέλησε, αλλά λίγο. Θα μπορούσε και περισσότερο να τους διώξει Πάντως, η Uber είπε στην Ελλάδα το 2012 με Σαμαρά και υπουργό του μεταφορών το Χατζηδάκη. Αυτό να μην το ξεχνάει κανένας και ο Γυμναστηριακός. Ένας καραγκιόδι! Περά από το <speaking> Οπα, δεν μ' αρέσουν αυτά, λάθο. Αγωνάδη, μωρή, Έτσι και έτσι ο Αλέξης μέσα στα πράγματα. Αχ, να έρθει. επαγγελματικά στο λέω να Ερχόμαστε από Δευτέρα. Κοίτα να Μ' αρέσει πω είσαι ρομαντικό η Ριζέος, όμως. Ε, είσαι του Αλέξη το παλιό. Το Αν είσαι τα πασόκα, α πούμε, θα ότι ο Αντρέα δεν έχει πεθάνει και είναι ένα ψέμα όλο αυτό. Βάλεγα, μήθυνο, μήθυνο, μήθυνο, μήθυνο, μήθυνο, και ο Αντρέα έλεγε παραμύθια ε... ο Ανδρέας, και ποιος άλλος, δηλαδή, καλά έλεγε ο Μαλάκα. Και θέλετε αυτό με τα παραμύθια να έρθει. Να έρθει να έρθει. Γιατί. Τι ζημιά θα σου κάνει εσένα. Εμένα, ζημιά. Μικό Τι ζημιά να μου κάνει εμένα. Δεν έχει ζημιά σε μένα, καλό θα μου κάνει. μακάρι Να έρθει. Έρθει. έρθει και έρθει. με τη συναστρία μέσα όλα. Όταν ξανα ο Δία στον Καρκίνο και στο Λέοντα, το 13 και το 14 ήταν που ο λέξη Τσήρε και τον ΣΥΡΙΖΑ είχε την άνοι του. Να μπει στο θύμιο με τον Καλιά. Όλα, κοιμπάλε μέσα. Εκεί να αρχίζει να ετοιμάσει από τώρα. Μην χολγε βρέσει, τα προετοιμάτα, όχι. Όχι, <οχειο> όχι, δεν έχουμε ανάγκη, δεν μα αφήσει ποτέ χωρί κείμενο αυτή. Άρε, λουγκριτή, τι στη ζημιά κάνετε στη χώρα, ρε. Ωπα, ομοφοβικό ηριζαίο <συρίζεως συρίζεως> δεν πάει εκτό γραμμή. Όχι, ρε, μαλάκα, εγώ χαβαλέκανο. Θέλω τη γαπτά μακριά από μένα. Άσε τώρα. Χαβαλέ είσαι, μην μπερδεύεσαι. Καλά, μαλάκα. Θα τα πούμε εν καιρό, έτσι και κάνει καμιά κίνηση αυτή. Περιμένω πώ και πώ, εδώ είμαστε. Εμένα θα σε πέτω και θα σε γαμπάω. Μακάρι, μακάρι. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 ώρα. boop <laughs> boop